Γεια αυτό, Αποστόλη. Για... Είμαι πολύ συγκλονισμένη με το δράμα του Κυριάκου. Εντάξει. Όλοι μα. Ποιο από εμά δεν έχει πουλήσει ένα σπίτι να ταΐσει τα παιδιά του. ποιος Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία. Για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μα, να σπουδάσουμε τα παιδιά μα. Ναι. Τα ίδια είχα, ζούμε, είχα. τα ίδια τραβάμε, μην το ψάχνεις. Τα ίδια, ναι. Μεταξύ... Τα ίδια άχη, τι ίδιε αγωνίε, τα ίδια ζόρια έχουμε. Έτσι, έτσι. αφού τα έχει πιο φθηνά από εμάς Πιο φθηνά μπορεί να τα έχει αλλά δεν καθαρίζουν καλά Μεγάλο δράμα oh, Άρα δηλαδή ο Γερμανός που παίρνει φθηνότερα το συγκεκριμένο απορυπαντικό είναι υποδεέστερη σύνθεση από αυτό που παίρνει ο Έλληνα ακριβότερο Ακριβώς ε, Δεν είναι Μπορεί και να είναι Άμα oh, mm. είναι ψεύτικα για βασιλιάτικα τι να τα κάνω Έτσι, έτσι, Όχι αγάπη μου, σε παρακαλώ Να, Ή, μπορούμε είχο, να πουλήσουμε είχο. ένα σπίτι για να αγοράσουμε απορυπαντικά Να πάμε σούπερ μάρκετ, ορίστε Ακριβώς Το δίνει το μήνυμα πρωθυπουργός, δεν θέλετε να τα ακούσετε Εκεί η ατομική ιδιοκτησία, oh, να oh, μαλακές εγώ, εγώ συμπάσχα και τον καταλαβαίνω ε, Όλοι μας πια Ναι, Αποστόλη. έλα. Γεια σα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάθε, σε ακούω πολλά χρόνια. Κάθε φορά που σε παίρνω, χάνω τα λογικά μου. Να ξέρω πω έχω πάρα μεγάλη εκτίμηση. Σε θεωρώ μια από τι καλύτερε τηλεπερσόλε. Και όχι τον μπάτσο, τον παλούρδο. Τον τζολιά, τον τζολιά, τζολιά αγαπά Ο μπάτσο είναι ένα κανονικό μπάτσο, όπω όλοι οι άλλοι. Όπω είναι το ψυνέμα, το Ιντάλμα μα. Α, ε, όχι. Ο δικό μα είναι καλύτερο μπάτσο από του άλλου. Ο καλύτερο μπάτσο που έχει βγάλει η γενιά του. Παλιούρδε, δημοσιογράφο, Μα πώ, πώ χάθηκε. Είπε τα καλά τα λόγια και κόπηκε τώρα. Λέ γιατί θες. Έλα, καλέ, καλέ κυρία μου καλέ. Ναι. <συγχελόνι> που στο και στα τούνελ μέσα είσαι μωρ. Πού είσαι. Α <συγχελόνι> με κάνεις τα τρακάρων εσύ και οδηγάω κιόλας. Μ' ακούς, τώρα. Έλα, σα ακούω, ναι. Κάνε λιγμούς, κάνε σλάλο. <συγχελόνι> Ο Κασελάκης με τα 45 εκατομμύρια τα δύο χρόνια που έβγαλε. 49. Μόνο το 2022 έβγαλα... 49,8 εκατομμύρια κέρδος για τους επενδυτές μου. Είναι ένας από εμάς. δεν είναι. Ο καθένας μας ο... λίγο να δουλέψει παραπάνω, αλλά δεν δουλεύετε τεμπελιάζεται. Λίγο παραπάνω να δουλέψεις, να τα βγάλεις. Έτσι. Ερώτηση δεύτερη. Όταν ο Κυριάκος είπα αυτή τη μαλακία για τη φέτα, για το 628... Λοιπόν, η φέτα, η φέτα... 628, 628, 628, 628. στην Ελλάδα... Α! Ah. Μπορούμε να ελέγξουμε τι τιμέ έπαιζε η φέτα τότε. Να δούμε αν ο μιλάει για κιλό ή για μισό κιλό. Να ξέρουμε μα περνάει για μαλάκι ή εμεί τον θεωρούμε κάτι άλλο, ρε παιδί. Άντε καλέ, καθόλου μαλάκι, εσύ είναι δυνατόν. Και ένα τρίτο πράγμα. Γίδια μόνο σα έχει, για γίδια. Για γίδια στο μεγαλύτερο γιδόντοπο τη Ευρώπη. Ξεκάθαρα πράγματα. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Ένα τρίτο πράγμα. Εγώ ψήφισα πρώτη δημοτικέ τη προηγούμενη ΚΚΕ ερχόμενο από το ΣΥΡΙΖΑ. Αμά. Νιώθω, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή αυτή τη σιγουριά, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ένα Από Ένα από αυτό το 70% που ψηφίζουν τα ίδια πράγματα. Αυτό το ότι ξέρω ότι το ΕΑΜ μα έσωσε από την πίνα. Αυτό τα λέγατε και στο ΣΥΡΙΖΑ ή τώρα τα άμαθε. Τα λέγαμε, ρε φίλε, τα λέγαμε. Πάντα να τριχιάζαμε, μα. Φτιάνατε το ΕΑΜ στο στόμα σα όταν ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Δεν, δεν μου κάνει εντύπωση. Το βάζαμε. Αυτή τη στιγμή όμω. Η τσιτσποσιά δεν έχει όριο εκεί, οπότε. Ναι. Σε αυτέ τι συνθήκε ένα κόμμα τη αριστερά παίρνει πατριωτικά χαρακτηριστικά. Όπω το ΕΑΜ. Έτσι κι εμεί τώρα. Πάρτα να μη τα χρωστάω. Τέλο πάντων, όλα καλά. Να είσαι καλά. Είμαι Παρβαλιάνη, μέχριτε στεναχωρήσει πάρα πολύ. Γιατί είχα αποφασίσει να κάνω υπέρβαση και αντί για Αφροδίτη Λατινοπούλου και φωνή λογική να ψηφίσω το κόμμα του Καλαμούκη. Αλλά επειδή σε έναν ανταγωνιστικό σταθμό δεν ξέρω αν το πρώτο όνομα και σε εσά Μπογιόπλο, εσεί ο Καλαμούκη είστε Γαυροκουνούμαλα. Ολυμπι, Ολυμπι, επειδή με βάζελο κουνούμαλο, θα ψηφίσω φωνή λογική και Αφροδίτη Λατινοπούλου. Γι' αυτά είστε. <Ρεβαια> Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με είχες για Σε είχα για Ποιο Ποιος είναι? Η Φωτινγλίδα Σκάλα. Η Μωρή. Που είσαι σήμαρι. Εδώ είμαι κι εγώ. Ε, ε, είσαι. Είμαι καλά, ναι. Μπορεί να είχε ανησυχήσει. από τον COVID και λέω μην έπαθει τον COVID τίποτα. Μη μα χαιρέτησε. Όχι, δεν κόλλησε COVID. Είχα ένα πρόβλημα υγεία, αλλά όχι με COVID. Σχετικό. Ήτανε πρόβλημα υγεία ή μου έκανεσαι με ένα μούτρα δεν ήθελε να μ' ακού. Κοίταξε. Καταρχά θέλω να σα πάρα πολύ το φίλο κρατή που την πεζαμένη Δευτέρα έπαιζε του κανένα λόγω για μένα. Δεν θα καζέμουν εξάλιπα του ακροατέ τη εκπομπή. Όχι θέλω μόνο αποκαταστήσω... και σε εμά, όχι μόνο. Και αυτό είναι για μένα πολύ ευχαριστώ. Θέλω να αποκαταστήσω την αλήθεια λοιπόν και να πω ότι δεν έκανε το παραμικρό και δεν αφήνεσε για τη δική μου αποξία. Αν δήλωσε κατηγόρισαν. Α, ευχαριστώ για την αποκατάσταση. Παρακαλώ. Ωστόσο, ε... θε να μα πει αν έγινε κάτι, Ή πάει πολύ καιρό. Ε, ναι, πάμε 2,5 χρόνια. Τι έγινε μόλι, Γιατί είδη πέντε. Τι χωρίσαμε, κράτησε τις αποστάσει. Ήθελε λίγο χρόνο για τον εαυτό σου. Αν πότε δεν έβγαζε γραμμή, δεν πιάνει, ε. Δεν πιάνει. Θυμάμαι και ποιο ήταν το τελευταίο τηλεφώνημα. Ποιο ήταν, Ήτανε, ήτανε Νοέμβριο του 21, τη μέρα που παρέλαβα τον κλουζάκι Ελνοφρένια που νούμελο. Α, μήπως δεν ήταν σωστό το μέγεθο και μα κάτσει μούτρα. <Κι> ήτανε πολύ <Κι> φαρδί. Όχι, ήταν μια χαρά, είναι μια χαρά το μέγεθο. Σου είπα ότι όποιο έχει μακρύ μαλίδα στην πλάτη το Ελνοφρένια. Και πήγε να κουρευτεί. Το έβαλε στο βίντεο πολύ γενικά. Όποιο έχει αλλογουρά, δεν φαίνεται τον κούλο. Ναι, θέλω να πω δεν είχαμε πει κάτι. Δεν έγινε κάτι σε πίεση σου. Okay? Τι έγινε όμω, θέλω να μάθω. Παιδιά, όπω δεν ευθύνεται σε κάτι. Ωραία, τι έγινε. Σου είπα, παιδιά μου, είχα εγώ ένα πρόβλημα. Α, είχε ένα πρόβλημα. Δεν ήταν κομμενικό τίποτα. Όχι, όχι. Άμα πήρα... έκανε μαλάκα, να το βρούμε εδώ πέρα να το κανονίσουμε. Καλά, εννοείται. Αν ήταν τέτοιο, θα το έλεγα κατευθείαν Α, να το κανονίσετε. Να, να το πετάμε αυγά στι πόρτε συνέχεια Να. Ναι, έχουν γίνει πολλά Να του κάνουμε τρομοκρατική ε... επίθεση με τρικάτια, κάτι Ναι, καλά, Μακαρόνια, νομίζω, κάτι Μακαρόνια, κάτι, κάτι επικίνδυνο τέλος πάντων Ναι, ναι. Ωραία, ε... όλα καλά οπότε, εντάξει Όλα καλά ζεις. και με μένα Με το θέμα που είχα Και με την εκπομπή και με σένα που σε κατηγορήσανε άδικα. άδικα άδικα. Άρα άδικα, να καταλήξουμε άδικα. Η δασκάλα ζει, τσακίστε τους να ζει Μπράβο Είναι αισιόδοξο. Φασίστε, κουφάλε έρχονται δασκάλε. Καλό κι αυτό. αυτό. καλό. Ο στη... Που είναι ό,τι χειρότερο για του φασίστε οι δασκάλε και η γνώση γενικότερα, η μόρφωση. Αλλά ναι, δεν <συσίλια> ναι, ναι, είναι ασύμβατα πράγματα. Ναι. Είχε πει την προηγούμενη Δευτέρα κάτι καλό που θα μπορούσε κάποιο να του προσάψει. Να Αυτό μου αρέσει. αρέσει. που επιστρέφει δυναμικά με διορθώσει. Πάμε. Επαναφορά στι εργοστασιακέ ρυθμίσει. Το σμίστο. ρήμα προ έχει από μόνο του μια αρνητική έννοια. Σημαίνει η ρύθμιση είναι σε κάποιον τον κατηγορό οπότε αυτή Η δεν είναι και πολύ έξυπη. Να ήταν το μόνο Έλο που το δεν τόσο. είναι εύστοχο του Θήμιου. Καλά θα ήταν. Καλά που επέστρεψε <laughs> να την επισημαίνουμε κιόλας γιατί πολλά περνάγαν έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω το μυαλό μου διάφορα τέτοια και όχι μόνο από το Θήμιο και γενικότερα, ας πούμε, αυτός ο κάθρος ο Άδωνης είχε πει, και δεν το σχολιάζεται. είχαμε έναν συνεχέ καυγά. Απαπα, τον άσχετο. Ένα το, συνεχή καυγά, Πέστε το πέρα πέρα πέρα το, το ζωστό. Ένα καβγά. <laughs> Yeah. Παιδί μου, οι είναι, δεν είναι και μορφωμένοι, δεν πάνε μαζί yeah, όλα. Είναι μια ενέρεση η μου, ναι. Yeah. Ακούω yeah. λίγο διαφορετική τη φωνή, λίγο πιο ένδυνη σε ακούω σε αυτή τη φάση. Yeah, αλλά, okay. Yeah, okay. Είμαι λίγο κρυωμένη. Α, είσαι yeah, κρυωμένη, yeah, δεν yeah, έβγαλε okay. κρεατάκια τίποτα. Όχι, αυτό το είχα βγάλει όταν ήμουν έξι χρονών. Α, πάνε χρόνια από τότε, εντάξει. Οπότε θα σου περάσει. Άρα η δασκάλα ζει, αλλά είναι κρυωμένη. Εντάξει. Τραχύθε να ζει. Λοιπόν, περιμένω να σε ξανακούσω. Ναι. Να σου πω ότι σας αγαπάω πάρα πολύ. Αυτά τα δυο μισή χρόνια μα άκουγες. Είναι καθημερινά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνεις ναι. αποχει γενικώ Να πάρουμε μια απόσταση. Όχι, σε σ' άκουγα. Εντάξει. σε άκουγα, εννοείται. Σ' φιλιά μου και σε εσένα και στο θύμιο. Άντε, να σε καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Είναι όπως το Γεια, <Τι> Αποστολή από τον νησί του Πιθαγόρα. Του αυτιά δηλαδή. Ναι, αυτό του αυξή. Ζηφίστε όλοι αυτι να έχουμε προβληθεί και να αρθείτε και όλοι να κάνετε διακοπέ εδώ. Θα είναι η πρώτη φορά που Ισάμω θα έχει βγάλει ένα τέτοιο καμάρι, ένα τέτοιο διαμάτι. Μην ξεχνάτε, τέτοιμα. μην ξεχνάτε. ψηφίζουμε αυτά που του ξέπλενε τόσα χρόνια και, και τώρα κατεβαίνει μαζί του. Που του έγινε, του έκανε εκεί τα μανουάλια όλα τα πετραχίλια. Τα ξαπέρια. Ποιο έγινε. Ότι έγινε. Τα θυμιατά όλα πάνω μέχρι κάτω, του είχε περάσει βελτούρα με τη γλώσσα, χορτάσαμε γλίτσα. Τώρα κατεβαίνει μαζί τους. <ΣΣ> Θέλω να του ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία. Για να το ξέρει ο Κόμρος βασικά, ότι λίγοι άνθρωποι στη ζωή μου έχουν βρεθεί τόσο καλά όσο ο <ΣΣΣ> αυτιάς. <ΣΣΣ> ότι πάρα πολύ σε Άκου, είναι τώρα ο διευθυντή του Χάρβαρντ και μιλάει με τον καθηγητή του Μιτσοτάκη Έφηβο που έχει πάει και λέει: Πρε, εσύ αυτό ο γουρλωμάτη που ήρθε από την Ελλάδα, πώ το λένε, Του λέει ο άλλο, Μιτσοτάκη. σω έφυγα και στα 18 μου γιατί ήθελα να. να δεν ήθελα, δεν ήθελα να με κρίνουν ποτέ μόνο για το επιθετό μου, ήθελα να πατήσω στα πόδια μου. Έφυγα, σπούδασα στο εξωτερικό. Μιτσοτάκη, λέει ο διευθυντή, Τι μου θυμίζει, Λεκύρια. Να φτύσω τον κόρφο μου, Να πιάσω τα αρχαίδια Αυτό μου θυμίζει. Τρεις φορές. Και του χρόνου. Και του χρόνου. Έλα Αποστόλη, τι γίνεται ταβάρη, όλα καλά Ταβαρίζεις, όλα καλά Εδώ ο ερωτικός από Μοσκυά Ήθελα να κάνω Μουνόδουλο yeah. στη Μόσχα. πέστο το καθαρά, Μουνόδουλο στη Μόσχα. Κομμάτι να γίνει, και έτσι. Μου yeah. λε, δει τι Δεν ξέρω, δεν δεν το, πάρει χαμπάρι, δεν το έχω ακούσει στην εκπομπή ή μπορεί να το έχω χάσει. Ο φίλο μα ο γάμιο και η κυβέρνησή του το είναι στη Ρωσία το δικαίωμα τη επιστολική ψήφου δεν το Το αναφέρει ω Ουκρανία με βάση τον το πολιτικό χάρτη. Ούτε στην Βόρεια Κορέα ούτε στην Κούβα επιτρέπεται να ψηφίσουμε. Γιατί λέει εδώ έχουμε πόλεμο. Ενώ στο Ισραήλ επιτρέπεται να ψηφίσουν οι Έλληνε. Εκεί δεν έχουν πόλεμο. Εκεί δεν έχουν πόλεμο, εκεί κάνουν πόλεμο. Ναι, κατάλαβε. Δηλαδή δεν Ελλά, είναι το ίδιο. Επειδή εδώ πέρα θα είναι καμιά εκατοστή ψήφοι, μπορεί και 200 εναντίον του. Αν βάλουμε Αριούπολη που είναι 150.000 Έλληνε και άλλοι πόσοι είναι στη Ρωσία, μπορεί και 300. Και από εκεί από εδώ θα πάρει τα παπάρια του. Έχει να, να κάνει πόλεμο. με την πλευρά τη ιστορία που είμαστε. Όταν yeah, είσαι με yeah, τη σωστή yeah. πλευρά τη ιστορία, είσαι με την Ουκρανία και με το Ισραήλ. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, βάλτε τον ακουστή. Γιατί δεν το έχω ακούσει στην εκόμπη. Μάλλον δεν το πήρε χαμπάρι και ο Θήμιο. Και προσπαθώ να πάρω τα κάμπο σε μέρε. Και σήμερα το βαλαστόχο και σε πέτυχα. Βάλτε τον ακουστή να τα ακούσουν τα συντρόφια και οι υπόλοιποι που είναι μίστο τα κοπαπάρε. Ε, δίνομαι γνώση στον κόσμο και με κυροκρόπο Αχ μη δώσουμε άλλοι Νομίζω είναι εντάξει Η γνώση που ε, δώσαμε και είναι και αρκετή είναι, η αφή, ε... είναι, Αυτό είπαμε Αρκετά να είναι αρκετά αφούς. Φτάνει αφούς αυτή αφούς η γνώση Τέλος όμως. No γνώση να το no. Να το End of knowledge Τέλος <Ρερ> μεταξύ αυτή η επιστολή που έστειλε στην DR Ursula τόπο. Μόλις σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια επιστολή. Τη ζητώ να διερευνήσει και να παρέμβει το γεγονός ότι πολυεθνικές εταιρείες τιμολογούν σε διαφορετικές τιμές τα ίδια προϊόντα εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Φαντάζω πόσο θα κρυβαίνει τα πράσινα τιμολόγια αν δεν είχε στείλει την επιστολή, πριν γιο είχαμε. Μια χαρά τα κατάφερε. Συντάξι μόλι είπε μου σοτάκησε ότι θέλω να πιάσω το ποσοστό του 3% στι εκλογέ ότου θαύματο, θα μα φάμε ο πλήκτο ο κιρούλι που βάζει! Το βγάζουν όλε 3%. Είδε σε ένα περίεργο. Και έχουν πει και αυτό τον ανδουλάκι και τον τραβάει, τράβω μαλλι ανεβέω, τράβω μαλλι μια χαρά, μια χαρά θα πάει κι αυτό. Και να πω και κάτι άλλο ότι αν κάνει κάποια πλάκα ο κασλάξη και πάρει κανένα καλό ποσοστό, βλέπω το φύμιο, να φεύγει από και θα είναι στο ηλεκτροσοκ δίπλα-δίπλα με αυτόν τον παπανότα. Μην αγχώνεσαι, δεν θα πάρει καλό ποσοστό. Όλα καλά. Δεν θα πάρει καλό ποσοστό, το ξέρω. Οπότε δεν θα φύγει και ο τέτοιο από κει. Μην αγχώνεσαι οπότε, όλα καλά. Ε, εγώ δεν αγχώνομαι, αφήνιος να μην πω. Βλέπω ότι αγχώνεσαι. Αγχώνεσαι για την υγεία του θυμιού. Μην αγχώνεσαι. Όλα καλά. Τα αρχή μου θα πά